Σαν τζιγαρό χαρτό η τύχη, Θα ακούν δίπλα όταν θα έχει οργασμό Στο σπίτι αυτό σαπίζει η ζωή Μαζί με τα σκουπίδια στο μπαλκόνι Στη σκάλα η καθαρίστρια κρυώνει. Και μόνο οι δυο μας έχουμε μείνει ζωντανοί. Στο ασανσέρ κολλάνε σηματάκια, θα τα βρουν σκισμένα από το θυρωρό. Μα βρίζουν στις πόρτες τα ματάκια και περιμένουν πότε θα ανεβώ. και φυλάκισης παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή ασβήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγένρωσης εκλειστό χώρο ή εν φέτρο. Πάσα τι άπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία τα της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντε τη να επανέλθουν αμέσως στη στασοκοία των. ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχικλο χωρών. <μιλίου> ΤΑΦ, ΚΕΡΟ και ΑΛΦΑ. <μιλίου> ΤΑΦ, ΚΕΡΟ και ΑΛΦΑ. Λίγα δηλαδή, αρήντο καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή ανομίας στο μικρόφωνο της πλατείας, Πρωτοβουλία τη Παναγιώτη. Μαζί μου έχω στο στούλιο. Το Θοδοή και το νεκτερινό τύπο. Γεια σας και από εμάς. Καλησπέρα. Ε, ακούτε μια εστία νομίας της Κυριακής, μια ακόμη στο σημερινό, Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι για το τραγικό ατύχημα. Ατύχημα τουλάχιστον είχαμε αυτή τη ζήτηση πριν με το νεκτερινό τέπο. Ατύχημα να το λέει εργοδοσία. Εγώ το λέω έγκλημα. Ναι. Ε, για τα ΕΛΠΕ. Που έγινε στα ΕΛΠΕ. Στέλπαι, ε, νομίζω τέσσερις, θα τα δούμε και στην πορεία, νομίζω τέσσερις στους έξι είναι νεκροί Θα έχουμε μαζί μας, ε, από το Συνδικάτο Αρχοντιπαλίλων Μετάλλου ε, Διόρθωσε, μα μου κάνω λάθος το Συνδικάτο Τον ε, Χρήστο Ζαρκινό, γεια σου Χρήστο Καλησπέρα ε, Συνδικάτο Αρχοντιπαλίλων Μετάλλου, καλά το είπαμε έτσι Έτσι ακριβώς. Έτσι, μίλησε μα για αυτό το ατύχημα το οποίο έγινε, το ατύχημα, έτσι όπω λέμε, εργοδοσία τουλάχιστον. Αυτό συνέβη στι 8 Μαου, γύρω στι 7 και το πρωί. Αυτό που είδαμε εμεί ήταν κάποιε φλόγε, συναγερμό δεν χτύπησε, ο κόσμο πανικοβλήθηκε, ακουστήκαν κάποιε εκρήξει και όπω ήταν φυσικό ο κόσμος έφτυγε προς συνέξοδο του διελειστήριου. Είναι... Είρετε... Ναι, Οχι ναι, Όσοι συνέξε, ολοκλήρως, ολοκλήρως. Ε, επικράτησε ένας χαμός μέσα στο διελειστήριο, ο κόσμος έτρεχε προς τους εξόδους, ακουγόντουσα με από φτάσαμε τους... εδώ και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Από του έξι τραυματίε που είχαμε στην αρχή, διόρθωσε με κανένα λάθο οι τέσσερι τελικά χάσανε τη ζωή του. Μέχρι σήμερα έχει αρχίσει να χάσουμε. Οι τέσσερι είναι νεκροί, ναι. Ο ένα είναι εκτό κινδύνου, είναι στο σπίτι του. Ο άλλο. Ο άλλο α... ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, να πάμε στι ευθύνε τη εργοδοσία, οι οποίε κάνουν το ατύχημα να μην είναι ατύχημα. Συγγνώμη, ναι. πριν, πριν συνεχίσει. Ναι, ναι. Ποιο είναι ο ιδιοκτήτη των ΕΛΠΕ. Ο ιδιοκτήτη των ΕΛΠΕ είναι ο λάτσι. Μάλιστα. Και μαζί, με το, μαζί με το δημόσιο, έτσι. Κάποιε συμμετοχέ έχει και το δημόσιο. Ωραία, ωραία. Ναι, έχει σημασία και το όνομα. Έχει σημασία, όνομα που... ναι, βέβαια. Τι, τι σημαίνει η ΕΛΠΕ, Πιανού είναι τα ΕΛΠΕ, δηλαδή για okay. ε, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ε, να πάμε λοιπόν στι ευθύνε. Διάβασα διάφορε ανακοινώσει που είχα να κάνουν με τι ευθύνε που καθιστούν το ατύχημα να μην είναι ατύχημα στην πραγματικότητα. Ε, Μίλησε μας γι' αυτό, κάτι διάβασα για το... Έχει να κάνει με το shutdown, δεν ξέρουμε αν είμαι σε αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες Το αν Shutdown, ναι, shutdown Ναι, ναι Είναι μια συντήρηση που γίνεται κάθε 4 χρόνια Η οποία συντήρηση δεν έγινε, από ό,τι κατάλαβαμε έγινε, έγινε στα 6 χρόνια Α, ε, Αντί να γίνει πριν 2 χρόνια, έγινε τώρα στα 6 χρόνια Πράγμα yeah. yeah. δυνατότητα το οποίο κάνει επικίνητο δυνατοδελιστέρια. Στο ναι. Δε, δηλαδή α, ε, α, η, αυτό που έγινε, έγινε τη στιγμή της συντήρησης, δηλαδή γινότανε συντήρηση και έγινε αυτό το δυστύχημα. Ναι, yeah, έτσι ακριβώς. Ε, ε, άρα λοιπόν εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι στα τέσσερα χρόνια ας πούμε... Τα πράγματα είναι καλύτερα διότι μάλλον θα υπάρχουν αναθήμοι δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά όσο περισσότερο καιρό μένει, όσο περισσότερο καιρό μένουν αυτά τόσο πιο επικίνδυνα γίνονται Κάπως έτσι Όχι κοιτάξτε να δείτε το, Όταν σταματάει το δηλησκύριο ναι. ε, Υποτίθενται ότι ό, ε, όλα αθμίζονται Οι γραμμέ δηλαδή ότι έχουμε μέσα αυτολικό Πρέπει να αθμιστείμε, να καθαριστούμε για να πάμε σε διαδικασίες μετά να αλλάξουμε κάποιες είτε σε ορδύνες να γίνουμε κάποιες καθασκευές για να αλλάχτούμε. Μάλιστα. Το οποίο από την Ελλάδα μου δεν έγινε σωστά όπως έπρεπε να γίνει, καθυστέρησε. Ε, να σε ρωτήσω, η διοίκηση των ΕΛΠΕ είναι διορισμένη από τα εκάσταση του κυβέρνηση. Το διάβασα σε μια ανακοίνωση νομίζω του... του Σωτήρη Πουλικογιάννη, του πρόεδρου του Συνδικάτου Μετάλλων έχει να κάνει... ο, πρόεδρος, ο πρόεδρος κυρίως στον ΕΛΠΕ ναι. είναι, είναι διορισμένος από την εκάσταση κυβέρνηση γιατί όπως είπαμε έχει ποσοστό το κράτος έτσι Ναι ναι ναι Δηλαδή όπως ο σημερινό πρόεδρος που βρίσκεται στα ΕΛΠΕ είναι τη σημερινή κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει ακόμα ο πρόεδρος Ο πρόεδρος άλλαξε στα... την ημέρα που έγινε το δυστύχημα Κανονικά δεν να έχει αλλάξει νωρίτερα δηλαδή εντάξει, δεν λεγό. Δε να δε... αναλόγω στην κυβέρνηση αν μπορεί αρέσει, να Συμβολή η να quella το αλλάξει Τον πέδι, Τώρα στο θέμα των ποινικών ευθυνών έχετε κάποια διαβεβαίωση μετά αυτές τις που κάνετε ότι τα αποδοづούν στην ιδιοκρισία. μου πεις, μέρος, Ιδιοκτησία είναι και ένα τι το κράτος ό,τι μας είπες. Ποινικέ ευθύνε στο κράτος είναι λίγο περιέργο. Αλλά στην Ιδιοκτησία θα ε, να δει, ένα πόρισμα είναι που θα μαζί με το Σωματείο των Εργαζομένων των ΕΛΠΕ και περιμένουμε τα άλλα δύο προϊσματα το ένα είναι της πυροδοστικής μαζί με την ε, Επιτορής Εργασίας που είναι το πιο ασκόπορισμα, έτσι. Αυτά δεν ξέρω πότε θα έχουμε απαντήσει από αυτά τα προϊσματα από την Επιτορής Εργασίας μας είπαμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε δύο μήνες, δύο χρόνια, δύο πέντε μήνες λέγουμε ακόμα το ποτέλεσμα του πρωτοπόρισμα, πρωτοπόρισμα, ναι. πρωτοπόρισμα. Το πρωτοπόρισμα τι, αποφανθή, τι αποφανθήκαν στο πρωτοπόρισμα? Το πρωτοπόρισμα ναι. που βγήκε, Ναι, ναι. Το πρωτοπόρισμα ανθρώπινο λάθο. Ανθρώπινο λάθο ο Πορτοπόρισμα. Ωραία, ναι. δηλαδή. Ε, Προχωρώντα, γιατί το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με του θανάτου οι οποίοι συνέβησαν πρόσφατα, έχει να κάνει γενικά με τι συνθήκε εργασία σε κάτι τέτοια δηληστήρια στου πετρελαιάδε. Έχει να κάνει και με τι συνθήκε εργασία. Α πούμε, μα είπε η συντήρηση: Ηταν ελληπή. Ε, τα ωράρια των εργαζομένων. Γιατί όταν λε ανθρώπινο λάθο, το ανθρώπινο λάθο επηρεάζεται και από τα ωράρια των εργαζομένων. Να μην ξεεεργαζόμαστε δηλαδή, 16 ώρε. Προφανώ τα ανθρώπινο Α, λάθη που λένε είναι πιο εύκολα κιόλα. Ναι, ναι. Αυτό που έγινε αφή, αυτή τη φορά σε αυτό το σαντάλι, γιατί εγώ έχω πέρασει κι άλλο ένα πριν 6 χρόνια. Είμαι 6 χρόνια γι' πέρασα στο χώρο εργάζομαι, ενοχιαζόμενο το ελάβω. Μα καμάρι, καλά ναι, no. ε, αυτό που έγινε αυτήν την φορά ήταν 16 ώρα σε καθημερινή βάση αν είναι το προσωπικό για να μην πηγαίνει ευεργολάδη οι δικευμένους το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα mm -hmm. και πολύ πίεση, πάρα πολύ πίεση στην δουλειά Με, Μπορώ να σου πω ότι τα διαλύματα για φαγητό και για καθόν να μιλούν 16 ώρες Συνεχόμενα ήταν μία ώρα 3 τέταρτο, μία μισή δεν Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω για τα, για τα διαλύματα, δηλαδή μιλάμε για 16 ώρες και πώς είπες το διάλειμμα? Μία ώρα, μία και ένα ε, τέταρτο. Ε, στο, στο σύνολο είναι μία ώρα και 20 λεπτά. Δηλαδή είναι 3 τέταρτα για το φαγητό και από 10 λεπτά κάθε 2 φορές, 16 ώρ. Έχει σημασία, για αυτό σε ρώτησε, επειδή όταν λες ανθρώπινο λάθος είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι σε 16 ώρες εργασίας ανθρώπινα λάθη το για παράδειγμα. Αθρώπινο, σε 16 ώρες εργασίας ανθρώπινο λάθος δεν υπάρχει, είτε πράγκει ο παράγοντας ε, κουράση, όποια ασφάλεια για να υπάρχει δεν, δεν υπάρχει, έτσι. Ε, ζητήσατε πάυση εργασιών, στο συνδεκάτος σας. Δεν έγινε δεκτή. Ναι, δεν σε άκουσα γιατί έγινε ο ίδιος Ζητήσατε πάυση εργασιών, λέω, το Συνδικάτο σας για να γίνει έλεγχος, έγινε δεκτό το ετοιμάσια σας. Κάναμε κάποιες τιμιτοποιήσεις, ε, κάποιες 24 απεργίες μαζί και με το μόνιμο χροστοπικό, τον ΕΛΠΕ. Ζητήσαμε ε, να μιλήσουμε mm -hmm. με, τους, ε, με τους εργολάβους, οι οποίοι δεν εμπανιστήκανε. Ε, μιλήσαμε με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ και με την επιθέωρηση εργασία. Από την οποία ε, βρήκατε, είδατε φως καθόλου, κάποιον να θέλει να βοηθήσει, κάποιον να θέλει να φάνει τελικά τι έγινε σε αυτήν υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε, η εδώ το, το δηληστήριο και ο, η, ο πρόεδρος του δηληστήριου που μιλήσαμε, ο καινούριος, ήτανε, ναι, εντάξει, συμφωνούμε με αυτά τους είπαμε, για, για τα ωράρια, για την πίεση κτλ. Ναι. Το ίδιο μα είπε και η εκτέλεση εργασία. Βέβαια, αυτό πρέπει να συνεχιστεί και μετά. Όχι μόνο τώρα, επειδή έχει γίνει το ατύχημα. Ακριβώ, ακριβώ. Ήθελε να ρωτήσει κάτι. Ναι, ήθελα να ρωτήσω εάν ε, σκοτώθηκαν τέσσερι άνθρωποι. Συνελήφθη κάποιο, προσήχθη δηλαδή, πήγανε κάποιον μέσα για αυτή τη δουλειά. Όχι, δεν θα μέσα. Δε, δηλαδή δεν υπάρχει. Ενά, να... πρέπει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βγει και το πόρισμα, έτσι. Σύμφωνοι, αλλά κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας, α πούμε, δεν υπάρχει. Υπάρχει και ε, νομίζω Νομίζω ότι ο υπεύθυνος ε, ασφαλείας έχει απομακρυνθεί από τη θέση. Δεν είχα την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί. Μάλιστα. Οπότε είμαστε εν αναμονή των άλλων δύο πορισμάτων. Περιμένουμε τα πορίσματα τα οποία θα βγουν, θα έχει ξεχαστεί το θέμα με το να βγουν τα πορίσματα. Και άμα και στην ίδια γραμμή με το προηγούμενο πορίσμα, τα δύο που θα ακολουθήσουν, ε, καταλαβαίνουμε πώ θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο ατύχημα. Μάλιστα. Σε τόσα χρόνια που είσαι εκεί πέρα, είπε πόσα χρόνια βρίσκεσαι στα Ελπε. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Ε, όχι, είχε γίνει πιο παλιά. Στη σελαιψίνα σου λέει λίγο. Στη σελαιψίνα σου σε ένα παρόμοιο ατύχημα νομίζω έχει να κάνει. Και ναι, πάλι... ναι, ναι. Εγώ είχα βάλει το περιστατικό τόσο μεγάλο δεν έχω ξαναζήσει. Έχουν γίνει βέβαια περιστατικά. Έτσι, αλλά όχι αυτή που έχουν κλείσει. Για πάμε τώρα στην κρατική αντιμετώπιση. Σα καταστήλανε. Τα καινούργια Master Axter AMAT ε, σα καταστήλανε. Όχι, δεν είναι κατά γιατί διάβασα κάτι ανακοινώσεις για καταστολή των απεργών. Ε, Μήπως εννοείς που είχαν πάει κάποιοι στο, στα γραφεία και κάνανε μια διαβίωση. Ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί ακριβώ λέω. Εκεί, εκεί ακριβώς λέω. Ε, ναι, δεν ήταν το δικό μας συνδεκάτο. Α, δεν είναι το δικό μας συνδεκάτο και πάλι εδώ που τα λέμε η κρατική αντιμετώπιση ήταν βάστα δενδία. Εδώ που τα λέμε. Ε, ναι, ναι θες νυχτερνά να ρωτήσεις όχι τι να ρωτήσω να ευχηθώ στον άνθρωπο καλή τύχη καλή τύχη και καλή υπομονή με και του. καλή τύχη και μακάρι δεν το βλέπω βεβαίως κάποτε να τελειώναν αυτοί που εμπορεύονται ανθρώπινες ψυχές που νοικιάζουν ανθρώπους Αυτά ας τα πατούμε και εμείς με το συνδικάτο μας και καλό όλο τον κόσμο να συσπληρωθεί δίπλα στο συνδικάτο γιατί είναι πάρα πολύ βασικό σε τέτοιες στιγμές, τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιες μεθόδους να δημιουργήσει εργασίας. Στρατόπεδα συγκέντρωσες, κανονικά μας περιέγραψες, κανονικότατα. Αυτό που μπορείς να ε, περιέγραψες είναι... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιατί ο, κα, ο κάθε εργολάβος στην προσπάθειά του να δώσει πιο χαμηλό με το κάνατο, ενώ δεν θα πάρει έναν που ξέρει τη δουλειά, θα πάρει έναν που δεν ξέρει. Έχουν μαζέψει κόσμο από καθενέργεια, είχαν μαζέψει από κομματήλια, Τώρα δεν απήν. Κανονικά δεν θα έπρεπε να γελάμε, αλλά τι να πει. Λοιπόν. Ε, δυστυχώ για είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. εγώ ευχαριστώ. Όταν θα βγουν τα ραβοπορίσματα, θα ξαναπικοινωνήσουμε με το συνδικάτο σα. Ε, θα συνεχίσετε τι κινητοποιήσει σα ή θα περιμένετε τα απορίσματα. Ε, Κοιτάξτε, Αλικώ, επειδή υπάρχει και ένα άλλο αντώνη τη Ελευθερία. Το δηλητήριο τη Ελευθερία, το οποίο σταματάει κι αυτό. Είμαστε σε μια επαγρύπνηση. Βάστα δηλαδή για μην γυναίκας έχουμε πάλι τα ίδια, κατάλαβα. Ε, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε τελειώσει τον Απρίλιο, έτσι. Η, η μονάδα που έχει πάρει φωτιά ακόμα της σκεφάζεται, έχει πολύ. Ο κόσμος φοβάται, δηλαδή κι εγώ να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι να περάσω από έξω. Φοβάμαι. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Λογικό. Συνάδελφοι, σκοτώθηκαν. Λογικούς. Δηλαδή, σε ευχαριστούμε πολύ γιατί τη συμμετοχή σου. Θα μέσα σε και μετά τα απορρίσματα να δούμε τη συνέχεια των κινητοποίησεών σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλά απόγερμα. Γεια σου, γεια σου. Όμι σωτς ο Μερτσόι, was machen wir? στühle zu. zu. verstehe zu oder φίλε του Βραδία Ρέμπαια. Ε, πέθαινα, τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Στην αρχή είχαμε έξι τους μετά ένας προς έναν. Φτάσαμε να έχουμε έξι νεκρούς, όχι έξι, τέσσερις νεκρούς. Τον ένα είναι ανεκτός Και τον άλλον ακόμα δεν έχουμε... Ναι, δεν Ναι, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Οι ναι. ε, κυβερ... αλλά από ό,τι βλέπω, κανείς δεν το που λέγανε τους ολιγάρχες του δεν έχουν βγει τα πορίσματα και άμα τα πορίσματα που έφαγγουν θα είναι στο επόμενο πορίσμα σαν το προηγούμενο πορίσμα καταλάβανε τους πρόεδρες λοιπόν εδώ στο Αμφόλοου έχει ένα άρθρο του Βασίλη Ιδρακόπουλου που λέει εργατικά δυστυχήματα οι κορυφοί του παγόβουν ναι. ε, λέει διάφορα για τα ΕΛΠ λέει για τους εργαζόμενους τι ζητάνε τα εξαντιλητικά ας πούμε αυτά εδώ γράφει 12 ώρα, ο άνθρωπος μας είπε για... Ώρα. 16 ώρα. 16 ώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Ε... Μιλάμε για 2 οκτάωρα. 2 οκτάωρα. 2 οκτάωρα και σε ανθιγυνές σύνδρικες εργασίας. Έτσι. Yeah. Όμως λέει στην ιστοσελίδα των ΕΛΠΕ λέει ότι έχουν γιατρούς εργασίας, τεχνικούς ασφαλείας και τα λοιπά. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Στα θέματα ασφαλείας ξόδεψαν, λέει, 4 εκατομμύρια ευρώ το 2013. Mm -hmm. Και νέους διεργασιών και μπλα μπλα, και μπλα μπλα και μπλα μπλα και τέτοια βεβαίως ε, από ό,τι φαίνεται τίποτα από αυτά δεν δουλέψε δηλαδή η τσάπα πήγαν τα λεφτά που ρίξαν έτσι δεν είναι εκ το αποτελέσματος δηλαδή κρίνοντας και το άλλο το που λέει εδώ πέρα και ήθελα να πω είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 mm -hmm. έχουμε ετησίως 7.460 θανάτους από εργατικά ατυχήματα και 100... Στην Ελλάδα, ως... όχι σε όλη την Ευρωπαϊκή όλη την Ευρώπη. Ε, μετά... Όχι, ρε φίλε, είχαμε στην Ελλάδα, εντάξει. Λοιπόν, και 159.000 ε, θανάτους από επαγγελματικά νοσήματα. Διότι πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα συνθήκε που δουλεύουν, δηλαδή πέρα από αυτά τα εξαντλητικά 16 ώρα και τα υπόλοιπα, έρχονται σε επαφή και με, Τι να πω τώρα, με... με δηλητήρια, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιο πεθάνει αργότερα από ένα. Επιδεινώσει στη δουλειά του, ποιο θα το κρίνει αυτό, ποιο θα το δει. Κανένα δεν το ξέρει. απλώς θα πεθάνει από κάτι. Γιατί ακόμα και αυτό το που λένε, και έστω ότι είναι αυτό που λένε εντό εισαγωγικών, ανθρώπινο λάθο. Τι θα πει ανθρώπινο λάθο. Άμα έχει έναν άνθρωπο να δουλεύει 16 ώρε, δεν θα φλιπάρει ο άνθρωπο. Μπορεί να είναι ακμαίο και το μυαλό του, το σώμα του, τα πάντα με 16 ώρε δουλειά και με μία ώρα διάλειμμα. Δηλαδή είναι μία ώρα να 8 όρο του έναν 8 ορόλεδο. Εντάξει, και δύο ώρε διάλειμμα να κάναμε εκείνη το θέμα. Οι, οι άνθρωποι ζητάνε να δουλεύουν 8 ώρε. Δηλαδή φτάσαμε α πούμε, να ξανακάνουμε το Σικάγο για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι το 8 όρο. Την εποχή που η τεχνολογική εξέλιξη θα βοηθούσε η να δουλεύουν 6 ώρε. Αυτό θα ήταν το λογικό, αλλά το θέμα είναι ότι το σύστημα δεν θέλει ανθρώπου με ελεύθερο χρόνο, διότι όταν έχει ελεύθερο χρόνο, σκέφτεσαι. Πώ το λέει ο τέλο, το λέγαμε με την. Με τη Βασιλή το λέγαμε χθες που είχαμε βρεθεί και με το θόρη. Το Αριστοτέλης, στα αρχαία, πώς να το πω, ε, σχολάζουμε για ή να ασχολούμεθα. Πώς είναι το ρητό του αριστοτέλη; Δεν το, το σημαίνει. Ε, ότι δουλεύουμε για να τεμπελιάζουμε. Mm. Η ελεύθερη μετάφραση τη λέξη. Ναι, πολύ, πολύ ελεύθερη. Η πολύ ελεύθερη, ελεύθερη είναι αυτό το δικαίωμα στην τεμπελιά. Υπάρχει βιβλίο, νομίζω, το δικαίωμα Υ, στην Υπάρχει πε... βιβλίο το δικαίωμα στην τεμπελιά του Πολ Λαφάργκ, ήταν γαμπρό του Μάρξ, mm. ένα πολύ μικρό έτσι, εγχειρίδιο είναι, το οποίο είναι εξαιρετικό. Υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο όμω δυστυχώ δεν το θυμάμαι, ούτε τον τίτλο του, ούτε το συγγραφέα, αλλά αυτό είναι σπουδαίο. Δηλαδή όποιο μπορεί να το διαβάσει, δεν είναι τίποτα, είναι πολύ μικρό, μικρό σχημο. Το δικαίωμα στην τεμπελιά του Πολ Λαφάργκ που λέει και τότε έτσι, δηλαδή τότε που το έγραψε που πούμε οι τεχνολογικέ τέτοιες δε, δεν είχαμε τους υπολογιστές ας πούμε και τα λοιπά τότε και νομίζω ότι ο Πολ Λαφάρνγκ αυτοκτόνησε με τη γυναίκα του ήταν σε μεγάλη ηλικία διότι δεν θέλανε να επιβαρύνουν τους άλλους τέλος πάντων ε, όπου εκεί πέρα έλεγε ότι με ελάχιστο χρόνο εργασίας, δηλαδή αν εργαζόντουσαν όλοι όλοι όμως όλοι, ναι, όλοι αν δεν είχαμε ανέργου. Ανεργαζόντουσαν όλοι, όχι μόνο ανέργους Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε εντάξει Δηλαδή υποτίθεται ότι δουλεύουν έτσι. Σαν λοιπόν, που πλέον ανεργαζόντουσαν πλέον. όλοι Μόνο ας πούμε με μία μέρα την εβδομάδα Μία μέρα το μήνα ξέρω και τα λοιπά Θα μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να έχουν όλα τα αγαθά Να μην λείπει από κανέναν τίποτα Και να έχουμε απεριόριστο ελεύθερο χρόνο Να δημιουργήσουμε Έτσι ε, πραγματικά είναι σπουδαίο βιβλίο και μάλλον πρέπει να το ξαναδιαβάσω γιατί το διάβασα πριν από πάρα πολλά χρόνια Να με εργαζόμαστε όλοι ε, το συζητά με την ίδια της έτσι κάναμε ακριβώς φθες αν εργαζόμασταν όλοι οι ιδιοκτήτες, οι στο το κεφάλαιο εφόσον που βγάζει τα κέρδη θα βγάζει λιγότερα κέρδη από την υπεραξία σου που λένε ε, Γιατί θα αναγκάσει να πληρώσει περισσότερου μισθού. Κοίταξε να δει τώρα. Θέλω να σου πω, Έχω την αίσθηση ότι. Έχει αυτό που λές, Αλλά δεν συμφέρει τους λάτσιδε, του βραδινογάνιδε, του Μπομπολέους, του αυτό, αυτό εννοείται. Αλλά τώρα ξέρει, ε, τα κέρδη ε, τη ελίτ δεν προέρχονται από εκεί. Εάν σκεφτεί, α πούμε, ότι το 70 με 80%. Κέρδη τη μεγάλη, τη τεράστια, μιλάμε για τραπεζίτε και τέτοια. Ε, γιατί... Τα κέρδη αυτών των τζουτσεκιών, τα οποία είναι. Συγγνώμη, θε να μου πει δηλαδή ότι ο λάτσι, α πούμε, δεν παίζει στο χρηματιστήριο. Α, είναι δυνατόν. Λοιπόν, σκέψου τώρα ότι ε, η κίνηση των κεφαλαίων που γίνεται μέσα στα χρηματιστήρια. Μόνο το 20%, το πολύ 30%. Έχει να κάνει με τη ζωντανή εργασία Δηλαδή κάποιο επενδύει σε μια επιχείρηση Η επιχείρηση έχει κέρδη και του αποδίδει Κι αυτού ε, Άρα. Κάποιο Άρα. κέρδος έτσι, Δηλαδή αυτό που λες με την υπεραξία και τα λοιπά. Θέλουν κι όλο, το άλλο, όλο το άλλο Είναι στοιχήματα mm -hmm. Είναι τζόγος. Χρημα... τζόγος Χρηματιστήριο φούσκα δηλαδή, Έτσι ένα τέτοιο πράγμα Και γι' αυτό ε, ο καπιταλισμός περνάει μεγάλη κρίση διότι με αυτόν τον τρόπο Έχουν εξασφαλίσει πούμε, τεράστια, τεράστια κεφάλαια Τα οποία με ποιον άλλο τρόπο μπορούν να τα βγατήσουν, α πούμε. Σκοτώνοντα την αδημά του. Ε ε, το... Κοίταξε, Απλώς παίρνοντα τις χώρες mm. στα χέρια τους ναι, ναι, ναι, Αυτό πιστεύω, κάνουν πιστεύω, τώρα. Πιστεύω, αυτό αυτό κάνουνε τώρα. Δηλαδή, δεν τους φτάνει ας πούμε, να στήσουν μια μπίζνα όπου θα βγάζουν από την υπεραξία κτλ. Έτσι κιώ, α πούμε, που μειώνουν του μισθού, ρε παιδί μου. Η μυστή ας πούμε στο τελικό κόστος του προϊόντος είναι το 16 με 20% περίπου. Δηλαδή είναι τίποτα. Το υπόλοιπο ας πούμε είναι μεταφορές, είναι ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Και όμως τους βλέπεις ότι προσπαθούν να μειώσουν γιατί το κάνουν αυτό. Διότι δεν θέλουν να έχεις χρήματα. Εντάξει εμείς δεν θέλουμε χρήματα, δεν μας ενδιαφέρουν και τα λοιπά. Αλλά λέμε ρε πως δουλεύει το, πάρα το πάρα πράγμα. πράγμα. Λοιπόν, να μην έχει χρήματα, να αναγκάσει να δουλεύει κάτι τέτοια 16 ώρα, α πούμε, για να βγάλει χρήματα, να μπορεί να πληρώνει τι υποχρέωσεις σου ίσα ίσα, αν μπορεί. Που εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι ίσω και να τα καταφέρνανε, γιατί εκεί πέρα μπορεί να παίρνουν και κάτι παραπάνω από 500 ευρώ, α πούμε. Αλλά σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 12 και 14 ώρε την ημέρα, συν τα πηγενέλα του, και αυτό χρόνο είναι. Γιατί πόσοι από αυτού αναγκάζονται να γυρίζουν εξουδετερωμένοι. Πώ ημέρα είναι Right. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα ας πούμε είχα φίλους από το Λάβριο που ξεκινούσαν από το Λάβριο τέσσερις η ώρα το πρωί γιατί δουλεύαν στους καραμαγκάκη και στην Ελευσίνα. Φαντάσου δηλαδή τότε πόσο χρόνο yeah. θέλαν να πάνε και να γυρίσουν. Όταν γυρίζεις από μια τέτοια ε, δουλεία καταλαβαίνεις ότι είσαι εξοντωμένος δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά μόνο να παρακολουθείς το πρευτεντέρι στην τηλεόραση. Αν μπορεί, αν δεν σε πάρει ο ύπνος Και την επόμενη μέρα το ίδιο, για χρόνια Η νέα απάτη ξέρεις ποια είναι η νέα μεγάλη πάτη για Το ζητάγαμε χθε. Αυτό που κάναμε όρισες Έτσι για θέματα χθε εργασιακά ας πούμε Η Ιντερνετική εργασία Αυτό είναι ένα καινούριο το οποίο βγάζουν τώρα οι διοκτήτες Ειδικά στο δικό μου κλάδο Με της δημοσιογραφίας πλέον Υπάρχει Ιντερνετική εργασία Από το σπίτι η σπίτι. Ε, εντάξει, δεν είναι τόσο καινούργια. καινούργια αλλά τώρα Στην έχει... Ελλάδα, α πούμε, απλώ τώρα έχει ξεφυλιστεί το θέμα. Έχει αλλά έχει αρχίσει και εδώ και, και χρόνια. Στην Ελλάδα, τι δημοσιογραφέ επικρατεί σε τεράστιο βαθμό, ειδικά yeah. στα blog, στα site και όλα αυτά. Και, και όχι μόνο, έχω φίλοι, α πούμε. Παραμίση, οποίοι... <Λύσεις>, μα... mãn. Ναι, management κτλ. Είναι το κορίτσι, απλήρωτο 4 μήνε, ε, με κάποιον ο οποίο έχει γραφεία σε όλη την Ευρώπη. Τα οποία, τέτοια, τέτοια. τα οποία τα κλείνει τα γραφεία το ένα μετά το άλλο. Yeah, άλλο και, στέλνει, στέλνει, ναι, και στέλνει τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σπίτι που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο βέβαια έτσι. Αυτό πάω σου πω. Ναι, δηλαδή. Αλλά πάτε εκεί. Είναι ότι δουλεύεις Πάνω να δουλεύει και μια μέρα ολόκληρη. Δεν καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις δεν το κάνεις από το σπίτι σου. Έτσι, είσαι μπροστά στον υπολογιστή σου και νομίζεις Και νομίζει ότι δεν κάνει. Μπαίνει και στο facebook, ρε ξέρω εγώ και δεν. Παράγει κέρδο του εργοδότη σου. Και τι κέρδο άλλο έχει. Δεν έχει επαφή με του άλλου εργαζομένου σου, ούτε ώστε να κάνει ένα σωματίο, να κάνει ένα συνδικάτο, να, να αγωνιστεί. Άμα έρθει να μα απολύσουν, θα σου στέλνουν ένα mail στον υπολογιστή του που σου λέει: Λυπόμαστε κύριε Παπαδομανολάκη, λυπόμαστε κύριε Νιχτερινέα. Α πούμε, αλλά τελείωσε η συνεργασία μα. Ευχαριστούμε για την γνωριμία. Έτσι. Εσύ τι θα κάνει το. Τιποτε. Θα ψάξει να βρει μέσω ίντερνετ πόσοι άλλοι δουλεύανε στο ίδιο τέτοιο καταβολημένο. Δεν πρόκειται πρόκει πρόκει να, πρόκει να το βρει. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο γραφείο τη συγκεκριμένη φίλη μου, τώρα είναι ένα παράδειγμα, έχω πολλά. Λοιπόν, ε, δουλεύανε κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, ήταν τόσο απασχολημένοι με του υπολογιστέ, δεν μιλούσε ο ένα με τον και άλλον. Και και και ήταν σε γραφείο τουλάχιστον. Ήταν σε γραφείο, όμω. Απέλυσε όμω του μισού και κλείνει το γραφείο. Και είναι όλοι απλήρωτοι, έτσι. Κλείνει το γραφείο και λέει Στο σπίτι θέλεις Και ο τύπος εξαφανίζεται Δηλαδή τον ψάχνουνε δεν τον βρίσκουνε Συνεχίζουν τη συνεργασία ακόμη Και κάποια στιγμή μέσω ίντερνετ και τα λοιπά έρχεται σε επαφή Και λέει ναι προχωρά τη δουλειά Και αυτά έλα ξέρω εγώ Στην Αγγλία γιατί Έχουμε ένα project και τα λοιπά Να ενημερωθείτε και τέτοια και φωνάζουν Ανθρώπους πάνε στην Αγγλία Από διάφορα μέρη της Ευρώπη ε, του κάνουν ένα σεμινάριο, του λένε τι θα κάνουν ε? και γυρίζουν ο καθένα στο σπίτι του και δουλεύει. Όσες μαύρη ώρες, δουλειά. Μαύρη, κατά μαύρη δουλειά. Κατά μαύρη, μαύρη δουλειά, α πούμε, α ε, ναι. πούμε, α πούμε, πούμε, α στο σπίτι μέχρι στου δουαρέτα μαζί σου. Ναι, ναι. Νομίζω ναι. ότι δεν δουλεύει, ότι κάνει κάτι προσωπικό. Δουλειά. Ναι, γιατί είσαι online εκείνη την ώρα και συνομιλείς δηλαδή, αυτή η κοπέλα βρίσκει εργαζόμενου, δηλαδή, παίρνει βιογραφικά μέσω internet. Και έρχεται σε επικοινωνία μέσω Skype ας πούμε με του ανθρώπου, του παίρνει συνεντεύξεις και τα κτλ. Και ε, βρίσκει, ξέρω εγώ τι θέλει, τον εργαζόμενο τον κατάλληλο για την κατάλληλη θέση και αυτά. Προτείνει δύο-τρει στην εταιρεία, αλλά αυτή μιλάει, συνομιλεί διαρκώ με αυτού του εργαζόμενου. Είναι 24 ώρε το 24ωρο μπροστά στον υπολογιστή. Δηλαδή πέφτει, κοιμάται ας πούμε και αυτό δουλεύει. Κάνει blink και πετάγεται από τον ύπνο τη και πάει σου λέει κάποιο συνδέθηκε ας πούμε. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για μαύρη δουλειά. Χωρί δικαιώματα, απλήρωτη, σου λέω με την υπόσχεση θα πληρωθεί γιατί το κορίτσι, α πούμε, σου λέει πού θα βρω δουλειά, παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, και επιμένει. Και χωρίς θα πάρει ζωή, κάποιο ένα. Δεν μπορεί ζωή. Γιατί όταν με δει εδώ 12 ώρε, αν υπολογιστέ για να φανεί και δεν έχει ζωή. Εννοείται. <σχελίδι> εννοείται ότι δεν έχει. Όπως και όταν α πούμε μια κουβέντα. Αν παίρνει τα ΕΛΠΕ 16 ώρε, τι ζωή έχει. Ναι. Προλαβαίνει, ούτε τα παιδιά σου δεν προλαβαίνει. Μένει ξύμιο ήσαι για να πει ένα καλή Δηλαδή τι 8 ώρε. Εδώ στι 8 ώρε αυτέ τι δουλειέ τώρα που λέμε για τα ΕΛΠΕ. Είναι εξοντωτικέ, έτσι, δεν είναι δουλειά. Ότι παίρνω το Clark και πάω μια βόλτα ας πούμε με το Clark όλη μέρα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα εργάζονται, δηλαδή υποφέρουν πραγματικά. Και 8 ώρε να δουλέψει εκεί πέρα, αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύανε παλιά σε τέτοιε δουλειέ, πάντοτε παίρνανε άδειε, δηλαδή δουλεύανε, ας πούμε, παίρνανε περισσότερε άδειε από του υπόλοιπου εργαζόμενου. Μέσα το μήνα δηλαδή του δίνανε και κάποια ρεπό παραπάνω. Να ξεκουραστούν, α πούμε διότι εξοντωνόντουσαν και με 8 ώρες δουλειά γυρνάς στο σπίτι τους χεισαράκος όχι 16 όχι ατύχημα θα γίνει α πούμε μπουρλότο θα γίνουν και όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας που παίρνουν σίγαμε τα παίρνουν για τους εργαζόμενους ε, τα παίρνουν γιατί φοβόνται μην του χαλάσει η εγκατάσταση α πούμε έτσι αν μπορούσαν να σπεθέρανε στο... ναι θα... ε, ε, ε, πολύ που του νοιάζει α πούμε Πώς μας το λέει αυτό ε, μας Είναι το... παράπλευρε απόγευμα. Συνεσφίλειο που είχαμε κάνει στην Περνία με τουλιάδε το Καζάκη και αιρό, μας μα το λέγανε, ο θεουδαρχικό καπιταλισμό. στάδιο. Εκεί βρισκόμαστε. Ε, και αν δεν βρισκόμαστε, δεν είμαστε στα πρόθυρα. Εντάξει, αν δεν βρισκόμαστε στα πρόθυρα, αλλά εντάξει, τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή λέμε για έω, ειδικέ οικονομικέ ζώνε, και δεν σκεφτόμαστε. Δεν ψηφίσανε τώρα. Τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάλανε μέσα και τη δημιουργία οικονομικών ζωνών. Δεν το είδα. Θα το, Να το κοιτάξω. Ναι, πω, ναι το είδα, αλλά επειδή είναι πολλή... οικονομικής ζώνης Ειδική οικονομική ζώνη, τύπο ΑΟΣ. Ειδική οικονομική ζώνη. Όχι, δεν μιλάω για αποκλειστική. Για ους. Πιάσαν δουλειά οι δηλαδή. Πιάσαν δουλειά οι Και ψηφίστηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέει μέσα στο νομοσχέδιο αυτό που είναι για, το, για την ηθαγένεια. Άλλη ιστορία αυτή. Τι λοιπόν, ήταν το τιμού για του κάνουμε νόμιμου. Δηλαδή θα γίνεται νόμιμο, θα στέλνουμε μια σκλάβη. Και δε έλεγε, δε... α πούμε, εκεί πέρα καθορίζει τι περιοχέ όπου μπορούν να απασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Και, και πώ κτλ. Και Κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό, δεν το, το Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Απλώ πρέπει να το ψάξουμε, διότι το είδα, το πέρασα έτσι. Μου σηκώθηκε η τρίχα, αλλά είχα πάρα πολλέ υποχρεώσει και δεν μπόρεσα να, να το ερευνήσω, α πούμε δηλαδή εάν ας πούμε <laughs> πρώτη φορά αριστερά <laughs> δημιουργούμε <laughs> ειδικές οικονομικές ζώνες ας πούμε εντάξει φαντάζομαι ότι η δεύτερη φορά αριστερά θα γίνει που δεν θα υπάρξει, μετά θα υπάρξει η Χρυσή Αυγή μιας και είπες πρώτη φορά αριστερά ρίχνω τραγούδο για να σου διαβάσω τι, πόσο δημοκρατικά είναι τα μάτια του πάνω σε και επειδή έχει πάει το τηλέφωνο εντάξει σύμφωνο λοιπόν. Στενά, θα ξεφυλιστείτε. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι λε και σα έχουν αισθήσει μια παγίδα. Κανονικότατα και έχετε βουτήξει με στην παγίδα. Δηλαδή, με την. Ξέρετε, είχαμε καιρό να κάνουμε κομπή λόγω διαρξημάτων που σα είπα την Πέμπτη στην πράξη Γερμανικά. Επέλεξα την Πέμπτη να μην πω το σχολείο μου τη επικαιρότητα. Να μπούμε ένα αφιέρωμα στο Δίστομο το οποίο το θεωρώ σε πιο πολιτικό θέμα από το πώ κοιμάται και πώ ξυπνάει κάθε πρωί η διαπραγμάτευση. Όπω και οι όπω ξυπνάνε οι Τιμπράσελε, οι Τιμπράσελε, οι και όλοι οι άλλοι. Θεώρησα πιο πολιτικό το θέμα τη παγίση του δρόμου. Θυμίζει τι θα πει σφαγή, θυμίζει τι θα πει αντίσταση. Ε, θυμίζει ότι κάτι από του τύπου Πάνταλο και Ψαριανό δεν έχουν το δικαίωμα να πιάνουν το εάν σου στόμα του. Έπρεπε να κάνω την προσευχή του πριν μιλήσουν για το εάν κάτι τέτοιο τέτοι γύρω το από του ολιάδε, που προσβάλλονται και όσου θα του αποκαλεί έτσι θα έπρεπε να ντρέπονται, ε, ένας παράθυρος του είναι να πω, ότι οι εργασιακοί έστω νόμοι. Αφού ανακαλύψαν ότι μόνο το 30% του μνημονίου είναι τοξικό, τουλάχιστον το τοξικό μνημόνιο δεν θα έπρεπε να έχει εργασιακή νόμοι, για παράδειγμα. Γιατί είναι ο φιλελεύθερος εργασιακοί νόμοι, που έπρεπε να βάλε τρόικα. Μονομε... Αυτό θα μπορούσε να είναι μονομέρης ενέργεια Το 30% του μνημονίου Βάλετε που βάλετε νερό στο κρασί σας Δηλαδή είναι λες και σας έχουν στήσει μια παγίδα Και έχετε βουλιάξει μέσα Καταστρέφοντας και τους ίδιους αυτούς σας Συγγνώμη Έκανε η Η Μέρκελ δεν βγήκε και είπε Ότι η Ελλάδα Θα γίνει Κόσοβο mm -hmm. Βγήκε και απάντησε κάποιο. Δεν δηλαδή, ξένηζε δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Είπε η, βγήκε η η η καγκε η, η καγκελοποστιλένα ξερωγό τέλος πάντων, η καγκελάριος. Και είπε Δημοκραδικόστυλιο. Δημοκρ. Ναι, βγήκε και είπε ότι αν η άνη Ελλάδα ξερωγό φίghi έρθισε ρήξη κάτι τέτοιο δηλαδή, δηλαδή, δεν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ε τώρα δεν έcosovo. Θα δηλαδή, γίνει Kosovo. Το Kosovo δεν είναι. είναι Δηλαδή τι λέει ας πούμε ότι θα διαμελήσει τη χώρα; ότι θα βομβαρδιστεί, ότι τι. Και δεν βγαίνει να απαντήσει κανένας. Δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή αυτό είναι ανεπίτρεπε, έτσι. Είναι το λέω παιχνιδάκι αυτό το που παίζει, καλό μπάτσου ο κοσμπάτσος, κακός όμπλε, Δεν με νοιάζει εμένα αυτό, εμένα μου ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. είναι αδιάφορο. Εμένα με ενδιαφέρει ας πούμε ότι υπάρχει μία κυβέρνηση όπου βγαίνει κάποιο και την απειλεί και δεν βγαίνει να πει μαζέψουμε ο γιατί σα πολεμήσαμε και το 40 και αμαλάχισα ξαναπολεμάμε. Και εμεί, Κόσοβο, δεν γινόμαστε. Λίγη περηφάνεια, α πούμε. Ξέρω εγώ, τι να πω, ρε παιδί μου. Τι, ναι. τι είναι αυτό τώρα. Ποιο απειλεί, ποιον, α πούμε. Με κάτι τέτοιο δικαιώνονται οι, αυτό που σου έλεγα πριν οι οι πάλι και όλα αυτά. Εσύ, θα βγουν μεθαύριο οι τέτοιοι, θα βγουν οι χρυσαυγίτε μεθαύριο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει, θα βγουν οι χρυσαυγίτε σαν σωτήρε. Και θα ζήσουμε το δράμα α πούμε, έτσι. Θα ζήσουμε το φασισμό σε όλο το μεγαλείο α πούμε. Οι λέει και δεν έχουν καταλάβει. Και το λέω επειδή εγώ πραγματικά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση απαρτίζεται και από ανθρώπου, όχι από ανθρώπου, και από ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάποια αβησία και από ανθρώπου. Ακού. Να σου πω κάτι. Είναι, να σου πω ποια είναι η ευαισθησία Πρώτα απ' όλα, ότα, αυτοί είναι φεντεραλιστέ πρώτα απ' όλα, έτσι. Όχι όλοι. Ποιοι δεν είναι. Δεν είναι όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να πούμε ονόματα μέσα στου ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι, ένα είναι, είναι και ποιοι είναι. Όχι, ρε παιδί μου, να μου πει ποιοι δεν είναι, α πούμε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν Αυτοί είναι. Αυτοί που είναι top, οι κορυφαίοι, είναι αναμφανδόν, α πούμε, υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το να ενωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουμε ε. όλοι ένα ωραίο χωριό κτλ. Έτσι. Είναι ή δεν είναι έτσι. Υπάρχουν μέλη. Η πολιτική ομάδα. Ναι, υπάρχουν μέλη που. εντάξει, δεν μιλάω για τα μέλη τώρα. Μιλάω για αυτού που αποφασίζουν. Και στην Επιτροπή υπάρχουν. Και στο. Και στο αλλά τι, δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν... Δηλαδή, παραδίδουν τη χώρα, την παραδίδουν στα χέρια των, των χρυσαυγητών. Mm. Για να βγαίνουν αυτοί και να μιλάνε για πατρίδα και ξέρω εγώ και, και Δεν έχουν συνέστηση ότι αποτελούν. Που θα έπρεπε να έχουν την τσίπα, ότι αποτελούν το τελευταίο ανάγχωμα δημοκρατικό. Για να μην έρθει αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, τι θε. Ε, ε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, είναι χαζί α πούμε. Δεν ξέρουνε. Δεν είναι χαζοί, πολιτικοί. Ε. Δηλαδή, ακόμα και <σχελίδι> διαφωνούν, έχει πέσει αυτή η παντόφυλα η λυθιότητα ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αν διαφωνεί, κάντε Μόκο. Γιατί θα δικαιωθούν οι άλλοι. μια. παιδί μου οίσοντας... πηγαίνει η Κωνσταντοπούλου, να πούμε, και κάνει επιτροπή, έτσι. Την <σχελίδι> έχει στηρίξει κανεί στην επιτροπή αυτή. Αυτή η επιτροπή είναι άτυπη. Ναι, άτυπη. Μα τι. Δεν είναι μια ανακριτική επιτροπή να πήγε άλλα δωρε μεγάλη, α πούμε βγαίνει ο άλλος εκεί μέσα Μα και δηλαδή, λέει δηλαδή, δηλαδή και απόφαση για να... βγαίνει ο άλλος και λέει ότι ξέρεις κάτι λεφτά κινήθηκαν μόνο μέσα σε οθόνες και κάποια δεν, δεν ε, ε, ε, ενεγράφησαν καθόλου στις οθόνες και εμείς πρέπει να τα πληρώσουμε αυτά εμείς τα πληρώσουμε δηλαδή με ζωντανό χρήμα και γη και τα σπίτια των ανθρώπων και αυτοί δεν έχουν δώσει μία Η Επιτροπή... έχουν δώσει κάποιες εγγυήσει στις τράπεζες η Επιτροπή τη Κωνστοπούλου έχει ένα νόημα συγκεκριμένο το οποίο θα είναι ότι όταν θα βγει αυτό το πόρισμα και θα ξέρουμε ακριβώ τι χρωστάμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και, αν, και ας θέλει να αποκαλείται και τη αριστερά ή την ελληνική κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία, άμα δεν διαγράψει μονομερός το παράνομο χρέος θα είναι τα ίδια σκατά με τους άλλους Αυτόν το... Συγγνώμη, πώς θα διαγράψει το χρέος αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν δηλαδή κάνοντας μια συμφωνία αυτό που κάνουν είναι ότι μεταφέρουν το χρέος στο ESM <Κι> και εκεί πέρα πλέον δεν είναι το ίδιο. Διαγράφεται. Άμα θες διαγράφεται. Πολιτική βούληση να και... Άμα θες το διαγράφεις. Κοίταξε και, και τώρα γίνεται αυτό και το τώρα, πράγμα. Είχε. Έτσι. Κάνει στάση πληρωμών α πούμε και δεν σου δίνει το δικαίωμα εσ... μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρε παιδί μου. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μια χώρα μπορεί να κάνει λογιστικό έλεγχο κτλ. Mm -hmm. Έτσι. Ναι, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο ΙΕ Και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Δεν το ξέρω ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει. Είναι νόμο τη Ευρωπαϊκή mm -hmm. Ένωση. Μπορεί μια χώρα να το κάνει. Τι να πω, θέλω να το ξεχνάμε. Που δεν μα συμφέρει, α ναι, πούμε. Λοιπόν, μπορεί ας πούμε να κάνει αύριο στάση πληρωμών και να πει ελέγχω το χρέο. Δεν είπατε σα πληρώνω. Ελέγχω το χρέο, δε παιδί μου. <laughs> αύριο το πρωί. Όταν ο Βαρουφάκη πηγαίνει στην Επιτροπή του Χρέου. Και λέει εντάξει τώρα αυτή η επιτροπή ας πούμε, δεν έχει και και κανένα νομικό. Και να α την απαρξίωσε άθλια, έτσι. Όπω το έγραψε ένα το... φίλο και ένα γνωστό μα, που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είναι από του αλαϊκού ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι με τον απόδειξη όσο βλέπουν, ξέρει μου, πάθει να σου δοχού μου γιάσε. Ε, τι λέει, το ρώτησα για την επιστολή γλέζου, που ήταν φανταστική, κάτι σα αντίστασε. Και λέει, μονομερό, στάση πληρωμών και πληρώνουμε μόνο το νόμιμο. Το οποίο είναι, τίποτα δεν είναι το νόμιμο χρέο. Συζητήθηκε στι τοπικέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, συζητήθηκε πολύ. Και. Θα κινητοποιηθείτε, μην περιμένεις μου λέει. Mm. Είναι όλοι μουδιασμένοι. Άλλοι είναι, είναι μουδιασμένοι. Ναι. Ναι. Πιστεύω... ναι, κοίταξε. Κάποιοι από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πάνε για, την... πάνε για την πάνε παραπάνω. Εγώ σου λέω ναι. Έτσι. Κομματόσκυλα ναι, δηλαδή. Ναι. Έτσι. Σε αυτέ τι περιπτώσει να πούμε τι να το κάνω Κύριε, δεν υπάρχει. Δεν μου σε αυτέ τι περιπτώσει. Όταν σου παίρνουν την πατρίδα, δεν μου διάζει. εγώ συμφωνώ. Έτσι. Γιατί αν μου διάζανε, α πούμε, επιγερμανικής κατοχής κατοχή. Ακόμα θα είμαστε κάτω από τη γερμανική κατοχή, αλλά με τα όπλα. Απλά τώρα είμαστε χωρί τα όπλα. Έτσι. Κάτι mm, λοιπόν. να δούμε. Λίγο ακόμα να μείνουν οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι, ήταν... οι προηγούμενοι έβλεπα γεωργία. καλά, Εντάξει. Εντάξει. Άλλη... Θα μα βλέπω ποτέ δεν ξέρω την Γαγία. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικέ επιτροπέ, α πούμε. Η μία είναι, είναι για τι ζήμε. Επιτροπές... Που λέγονται απίστα πράγματα. Για τι αποζημιώσει και ναι. για το χρέος η άλλοι είναι για τι αποζημιώσει. Η άλλη είναι για το χρέο και, και η άλλη είναι πώ μπήκαμε στο μνημόνιο. Μόνο αυτά που έχουν πει μέχρι τώρα, εάν υπήρχε ένα εισαγγελέα να πάει και να τα ζητήσει, ή α πούμε αυτά που λέγανε για τη Siemens, ή η επιτροπή αυτή, που αποτελείται και από Πασόκου, από Κουκουέδε, από, από, από, από. ζήτησε τη συνδρομή πάρα πολλών αρχών. Ούτε μία αρχή δεν του έδωσε τη βοήθειά τη. Τι δεν έδωσε τη βοήθειά δεν έχουν κοντήσει μνημονιακέ διοικήσει. Ήρθε, φτάσαμε στο σημείο, χθε το σκεφτόμουν να σα πω. Φτάσαμε στο σημείο πώ μετά το 1974 που έπεσε η Χούντα ήταν το αίτημα του λαού η, η αποχουντοποίηση ναι. το να διωχθούν τα σταγωνίδια, τώρα έχουμε ένα νέο παρακράτο, όχι στα αυτοκινητικών, έχουμε ένα παρακράτο κουντικών βέβαια, μνημονιακών. Και το νέο αίτημα του λαού πρέπει να είναι να φύγουν τα σταγωνίδια. Τα μνημονιακά σταγωνίδια. Το θέμα δεν είναι φύγουν τα μνημονιακά. Οι στουρνάρε okay, να, να, ε? να, να μείνουν, να, να, μείνουν, να, να μείνουν σε, σε δικά κελιά. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό που έγινε ένα ξέπλυμα απίστευτο το 1974 έτσι, όπως έγινε και μετά την κατοχή mm -hmm. μετά την κατοχή το ίδιο έγινε mm -hmm. έγινε ένα ξέπλυμα φοβερό το ίδιο έγινε και το 1974 mm -hmm. το 1974 όλη αυτή η ιστορία με τον Καραμαλή έγινε για να ξεπληθεί κόσμος και αν δεν γινόταν και η μήνυση από κάποιους ιδιώτες δεν κινήθηκε η εισαγγελία δεν, δεν συγκινήθηκε ο Άριος Πάγος κανένας ας πούμε δεν συγκινήθηκε αυτά πά να ασκήσει διώξει κατά των βασανιστών, των χουντικών κτλ., έγινε μετά από μήνυση κάποιων πολιτών. Και τώρα, τώρα υπάρχουν εμινήσει, ευτυχώ, α πούμε. Υπάρχουν εμινήσει, δεν υπάρχει εισαγγελέα να τι προχωρήσει. Η χώρα αυτή, η οποία ιδρύθηκε από το 1800 ω προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων, από την αρχή ιδρύθηκε ω προτεκτοράτο και μάλιστα διώξαν και του αγωνιστέ μετά, ποτέ στην ιστορία τη ω νέο ελληνικό κράτο δεν είχε συνταγματικό δικαστήριο, ποτέ. Ναι. Γιατί, γιατί να το, τι να το κάνει Πέρασε από, τις, από τους Βαβαρούς Στον έναν, στον άλλο, στον παράλληλο Πάντα ήταν μια πικία Αγκλοκρατία, Αμερικανοκρατία Εδώ έχουμε, έχουμε τις Τρόκειες ακόμα, ακόμα Η Γερμανοκρατία Τι να το κάνει το Δαγματικό Δικαστέρο Αυτή τη χώρα, πότε λοιπόν. λειτουργήσε ελεύθερα Είχε μια διετία εδώ Μια διετία εκεί, λίγο στο Εάμ, όσο Λειτουργήσε η μισή Ελλάδα με τη κυβέρνηση του βουνού Πότε ήταν ελεύθερη πραγματικά αυτή η χώρα και δεν ήταν ε, υπό κάποια υποπτία, από κάποια προτεκτ... προτεκτοράτο ή απικία κάποιου για να έχει συνταγματικό δικαστήριο. Δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Ποιο θα πάει, α πούμε, για παραβίαση του συντάγματο στου άλλου μέσα. Πάει ο Κασιμάτη, λέει, ο άνθρωπο τα, τα πίστευαν στη βούλη. Πετάγεται το Λοβέρδο, ο τρίτο από του διαδόχου στο Πασόκ, που λέγαμε πριν το κούζει ποιο είναι ο πατεώνα. Πάει πιέτε. Συνταγματολόγο και ο Λοβέρδο. Και παίζει ωραίο ο Κασιμάτη που τον άκουσα το κουμάσιο, ο Άλλοι συνταγματολόγοι λέει διαφωνούν μεταξύ σα. Σας. Και λέει, ποιε συνταγματολόγοι διαφωνούν, να λέει ο κύριο Λοβέρντο. Εντάξει, είναι από άλλο κόμμα. Πασόχομαι εδώ, άλλο κόμμα δεν είναι. Είναι λέει από άλλο κόμμα, αλλά λέει διαφώνησε μαζί στην Επιτροπή. Και λέει ο κύριο Λοβέρντο είναι και αυτό μέσα σε όλο το παιχνίδι. Γιατί άμα έχω δίκιο, σου λέει ο Κατσιμάτη, και αυτό θα πάει κάτι προ τα μάτια. Είναι και ο, ο Βενιζέλο. Mm -hmm. <laughs> Χάρηκα πολύ. Εντάξει. Μέσα στου όρου. Του, του, του δανείου σε εισαγωγικά της βοήθειας που α, εντωμεταξύ όλα αυτά είναι και άκυρα διότι είναι και ό,τι πέρασε από τη Βουλή αλλά ακόμη και αυτό που, ψήφισε, που υπέγραψε ο Παπακωνσταντίνου όλα αυτά είναι σχέδια Δανιακής διευκόλυνσης Αυτό σου το είπε, το είπε, πολύ ωραίο ο Γασημάτς, υπάρχει μεγάλο παράθυρο εκεί πέρα, Είναι σχέδια. σχέδια, έτσι δεν είναι συμφωνία, είναι σχέδιο συμφωνίας Λοιπόν ε, Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι εάν υπήρχε ένας δικαστής με κακαλά αυτά όλα θα είχαν τελειώσει προπολίου. αλλά ζούμε σε ένα σύστημα ξεπουλημένο πλήρω, ας πούμε δοσύλλογοι, γερμανοτσολιάδες και τελικά και τελικά Μη αυτό το παρξίθιο ψαριανός Ναι Ρε ίχνο τραγούδι για να διαβάσουμε και να γυρίσουμε στα ΕΛΠΕ την κα... Να μιλήσουμε για την καταστολή του Πανούση. Ο οποίο είχα το άγχο. Νίκο Νίκος Πανούση λέει τώρα, έχουν κάνει μια Έχι... σύζευξη, α πούμε Έχιστε. Πανούση και Δένδια. Δεν την έχει δει. Νίκο εξάρχη, είχε τη μούρη του Δένδια και λέει βρήκε τα πώ έγινε ο Πανούση. Ναι, ναι. Είχα το άγχο. Τώρα ξαναπέμπει την πρώτη <laughs> εκπομπή με τη νέα κυβέρνηση. Είχα το άγχο, γιατί έλεγα τώρα, το Δένδια πώ το Μα το όνομα Δένδια εστία ανομία. Ποιο ανταγωνιστεί το Φασίστα το Δένδια που ήταν και στην ΕΝΕΚ, στα νιάτα του. Πέρασε μετά το άλλο ο Μασκετιμπολίστρα ο Κικίλια, σεμινάρια Τσί. εκεί μια χαρά μαζί με το Δένδια το ωραία. Και έλεγα τώρα Πανούσες, θα σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και αυτό. Δεν μου λε και αυτό συνταγματολόγο είναι. Καθηγητή δικαιού, είναι. Αγγλματολόγο. Θα σταθεί λέω στο ύψο των περιστάσεων Στάθηκε. Στάθηκε ανθρώπου, μπράβο Μπράβλη. Για σένα το έκανε, χάρη τα σου ναι. έκανε για να κρατήσει νεκτομίσιο Τι ξέρεις τι όλη έχει επειπάνω, στο λέω και έχω τραγούδι. Περιμένουμε από τα ακροδεξιά στα γονίδια στην αστυνομία να διαλυθούν από μόνο του. Θα διαλυθούν αυτά, θα, θα εξατμιστούν στα γονίδια Θα δούμε κατά πόσο διαλυθεί για να τα ακροδεξιά στα γονίδια της αστυνομία. Σύμφωνο Ωραία Βαλκάν, Βαλκάν, Βαλκάν, Βαλκάν. Βαλκάν. Βαλκάνιέρος Πάμε σε ό,τι το τραγούδι και εμείς κοιτάμε την ανακοίνωση ε, για τη συνεργασία ΜΑΤ Χρυσαυγητών ε, αντίον ανθρώπων που διαμαρτυρώντουσαν για αυτό που έγινε στα ΛΠΕ και πανούσε. μισό λεπτάκι επειδή mm. για, επάνω στο θέμα που λέγαμε για τις εξεταστικές επιτροπές να πω τι είπε ο Λοβέρδος γιατί λέγαμε για το Λοβέρδο Α, το Λοβέρδος Κασιμάτης που έγινε η... λοιπόν, Λέω ότι λέω ο λέει ο Λοβέρδο. λέει αυτός και ο Αθανασίου, αλλά ο Λοβέρδο, α πούμε, το πάνε να στηρίξει νομικά mm -hmm. τι μπουρδέ του. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος της εξεταστική επιτροπή είναι περιτό. Δεν μπορούμε να το εξετάσουμε διότι έχουν καλυφθεί από του νόμου που ψήφισε η Βουλή. Άλλο είναι να κάνουμε κριτική στην νομοθεσία, αν είναι ένα νόμο καλός ή κακό, και άλλο να ζητούμε ευθύνε πολιτικέ και πολύ περισσότερο νομικέ για κάτι που η Βουλή έχει ψηφίσει. Και κατέληξε ότι. Ευθύνες μπορούν να ζητηθούν μόνο στις συνθήκες που οδήγησαν στο πρώτο μνημόνιο δηλαδή μόνο για το πρώτο θέμα που θέσατε με την πρότασή σας μέχρι το Μάιο του 2010 όταν υπογράφηκε η πρώτη δανειακή σύμβαση και ψηφίστηκε ο νομος 4845 του 10 όλες οι επόμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων επικυρώθηκαν με νόμους έτσι επικυρώθηκαν με νόμους από παράνομες βουλές με παράνομους και, και, και με όλα αυτά. Έτσι. Το, το στήριξε νομικά. Το ο Κασημάτης πριν το είπαμε. Αυτό ναι, μπορεί ναι. να λέει ό,τι θέλει, γιατί τον αφορά το ζήτημα. Δεν μιλάει ο συνταγματολόγο, μιλάει ο άνθρωπο που θα ως μπορούσε να είναι. Υπόδικο. Ναι, θα μπορούσε να είναι. Υπόδικος. Θα μπορούσε να είναι υπόδικο. όσο θα, υπόδικος, θα έτσι. μπορούσε, ήδη, δεν είναι. Ε, λοιπόν, πρώτη φορά αριστερά. Να το επαναλαμβάνουμε συνεχώ. Επίθεση χρυσαυγητών. Διαβάζω από το press project. Επίθεση χρυσαυγητών και ΜΑΤ σε, σε μοτοπορία στα ΕΛΠΕ. Ε, σε μπλόκο πάνω στην εθνική οδό, μετά τον Ασπρόπεργο, προχώρησαν δυνάμει των ΜΑΤ προκειμένου να μην φτάσει η μοτοπορία στα ΕΛΠΕ. ΜΑΤ και χρυσαυγήτε επιτέθηκαν σαν διαδηλωτέ με ξύλο πέτρε δακρυγόνα την ώρα που η πορεία περνούσε μπροστά από τα γραφεία τη νεοναζιστικής οργάνωση. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Προ το τέλο τη πορεία, συμπλοκέ σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορία σε συνεργασία με περίπου 50 χρυσαυγήτε. Έσπασαν την πορεία σε κομμάτια κοντά στα γραφεία τη Νεοναζιστική οργάνωσης. Τα ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών και κορδού λάμψη ενώ υπάρχουν αναφορέ για τα και, και σπασμένα μηχανάκια των διαδηλωτών. Λοιπόν, εγώ έχω κάτι φίλου στο Facebook mm -hmm. και ενώ συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα, ο άλλο δηλαδή είχε ζωντανή σύνδεση. Πώ να σου πω, έστελνε. Λοιπόν, συνέβη το εξή: Είναι παρατεταγμένοι οι και κάποια στιγμή ανοίγουνε. Και από πίσω του εμφανίζονται. Κλασικά πράγματα. πράγματα. Εμφανίζονται οι χρυσαυγήτε και έγραφε ο άνθρωπο ότι έχουμε τραυματίε κτλ. Σοβαρά και τέτοια. Δηλαδή έπεσε πολύ, πολύ άσχημο ξύλο, α πούμε. Έγινε χαμό. Με καδρόνια, με, με πέτρε κτλ. Ανοίξανε τα μάτ κανονικά. Εμφανίζονται οι χρυσαυγήτε και κάνουν τη δουλειά του. Είναι που θα διαλύονταν από μόνοι του. Πώ μπορεί να, είναι. να λέει ένα άνθρωπο. Θα που... διαλυθούν από μόνοι του περίπου. καθηγητή Καθηγητή κλιματολογία και μάλιστα θέλει να του κάνει καθηγητέ. Και να λέει ότι οι παρακρατικέ δυνάμει, οι ακροδεξιέ, μέσα σώματα όμου ασφαλεία θα διαλύσουν από μόνοι του. Θυμάσαι που είχαμε παρουσιάσει μία γυναίκα που είχε πάει, βέβαια ήταν επί Νέα Δημοκρατία, που είχε πάει στη σχολή αστυνομία. Που είχε πάει στη σχολή αστυνομία και βγήκαν οι άλλοι και είπαν: Ναι, είμαστε φασίστε, υπάρχει πρόβλημα. Αξιωματή, μέλοντε αξιωματή. Στην σε Σιράκη που, που είχαμε κάνει στην παγκόσμια Γερμάνικα με την υπόθεση Μπαλτάκο, είχε φτάσει ναι. το λαρίκι τη Χρυσή Αυγή μέχρι τον διοικητή της... που είχε το βαλιτσάκι τη CIA στην Ape. Το Αφού τον παρακολουθεί τον Κούζιλο. Που είναι ναι. ξάδερφο Χρυσή Αυγή του βουλευτή. Λοιπόν, αυτή... Μέχρι εκεί ψηλά έχει φτάσει. Λέω... Μεταξύ του τώρα, εντάξει. Τι, <συστασί> <συστασί> τι... <συστασί> τι, τι είναι η Χρυσαυγήτε, α πούμε, πράκτορες δεν είναι. Και έχει διάφορα σχόλια από κάτω που γίνονταν από τη στιγμή στο Twitter. Η πορεία έφτασε στα Ελπέκια και είχε αποκλειστεί από ματ. Ναι, είναι αυτά που λέει που γίνονται εκείνη τη στιγμή με τα σχόλια. Ναι. Άνοιξε ο δρόμο προ μα πόρπη, η πορεία συνεχίζεται. Στα σπασμένα μηχανάκια, δείχνουμε εδώ πέρα από πριν όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ένα ωραίο, μάλλον ακίνδυνο λέγεται. Ναι. Λέει, δεν είναι ο πανούση, είναι το κράτο. Σε παρένθεση, mm -hmm. σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Και ψάχνοντα που λέτε αυτό για τον πανούση, τα ματ και τη συνεργασία. Τη συνεργασία του βρήκαμε και ένα άλλο ωραίο για τον Πανούση γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, στην οποία σήμερα, σε συνέδευξη οπανούση κάνει επίθεση. Αυτό που σου λέει στο διάλειμμα. Ναι. Βάλαν πέμπ, έχουν βάλει πέμπτη φάλακ, όχι μόνο τον Πανούση μέσα στην κυβέρνηση. Όχι, κάνει επίθεση στο ίδιο το κόμμα που τον πήρα από τη ο που δεν μπήκε στη Βουλή και τον έκανε Υπουργό. Και λέει, πανούσα κατασύρα τώρα, τι πάει να πει η αριστερία αστυνομία, που ζουν αυτή στη Βόρεια Κορέα και λέει τι εδώ πέρα τώρα η Μισό λεπτό να βρω ακριβώς τη συνέντευξη. Νάτο. Στην ερώτηση γιατί μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει μαζί του, αυτό απαντά. Διότι τα στοιχεία που επικαλούνται όσα αρνητικά είναι στοιχεία που δεν διασταύρωσαν, δεν ρώτησαν και στερίζονται σε κάποια διολογήματα, βασικό των οποίων είναι ότι η αστυνομία δεν χρειάζεται όταν έχεις λαϊκή κυβέρνηση, όταν έχεις λαϊκό κίνημα, όπως το εννοούν. Δηλαδή σαν δηλαδή σε εκλογέ 25 Ιανουαρίου να έχει γίνει μια μεγάλη λαϊκή επανάσταση όπου τα διάφορα μορφώματα, επιτροπές αγώνα κλπ πήραν την εξουσία είναι μια αντίληψη που μοιάζει να αγνοεί τις θεσμικές λειτουργίες ότι υπάρχει ένα δικαστήριο, υπάρχει μια αστυνομία μια δημόσια διοίκηση και ένα στρατός Μάλιστα. ένα από τα κομμάτια το οποία λέει ο Τσίπρας ο τσίπρα, ο Πανούσες ναι, εντάξει ε, λέ, ναι, λέει σαν όλο σημείο, μου έκανε μια ανάλυση. Ε, ότι η βουλή είναι ανώτερη από την αστυνομία. Πάνω λέγεται την κόντερα του με τη ζωή του Σιωτοπούλου. Το είδε το καινούργιο Εκεί μόνο εκεί μπορεί να μιλήσει. Εδώ που οι χρυσαβγίδε δέρουν οι διαδηλωτέ, μαζί με μάτια δεν μιλάει. Okay, βγήκε να υποστηρίξει του τους δικού ναι, τους δικούς του τώρα του Ματατζέδε. <laughs> ναι. <laughs> το είδε αυτό ότι απαγορεύεται η αμάτη να κατουράνε μέσα στη βουλή. Το, είδα, το, είδα. το είδε. Και βγήκε Καλά να δω τώρα Ματατζέ. Στο Γρηγόρε, mm -hmm. έτσι να κάθεται, να περιμένει σήμερα. <laughs> για να μπουν, θέλει να κάνει λέμε στη Βουλή. Και αυτό θεώρησε ότι προσβάλλει την αστυνομία. Mm. Το ότι η αστυνομία συνεργάστηκε με 50 χρυσαργίδε να σπάσουν την πορεία για του έξι ανθρώπου, του τέσσερι που πεθάνανε στα ΕΛΠΕ, δεν προσβάλλει. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, δεν προσβάλλουν κανέναν. Και εδώ είναι που αγαναχτεί ο Παναγιώ και λέει: Τι θα πει αριστερή αστυνομία, τι πάει να πει, τι πάει να πει αριστερό πανεπιστήμιο. Για το άσυλο το λέει αυτό. Ναι. Ω αριστερό είναι κατά του ασύλου παντού. <laughs> Πού ζουν αυτοί, στη Βόρεια Κορέα, Τέλο mm. πάντων. Εντάξει, μην διαβάσουμε όλη τη συνέντευξη. Ε, όχι, βέβαια. Oh, δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι ότι. Δεν ο... νομίζω ότι σου έχουμε κάνει τόσο μεγάλο κακό. Όχι, απλά ο άνθρωπο. Βάλα μια πέμπτη φάλαγγα μέσα. Ένα άνθρωπο που δηλώνει αριστερό, βάλει κατά του ασύλου. Βάλει κατά των τη... ίδιων των βουλευτών του κόμματο το οποίο τον, ε... τον έβαλε στην κυβέρνηση. Βάλει κατά τη συνεντευξη οχι βεβαια δεν εχει γνώμη. το θεμα ειναι οτι δεν νομιζω οτι σου εχουμε κανει τοσο μεγαλο κακο οχι απλα ο ανθρωπο βαλα μια πεμπτη φαλαγγα μεσα είναι ολόκληρη. Και ζω και επιχείρημα τύπου Άδωνη Γεωργιάδη για Βόρειο Κορέα. Δηλαδή, αυτό το επιχείρημα είναι Τι είμαστε Βόρειο Κορέα. Αν ήμασταν Βόρειο Κορέα, δε, κάποιοι δεν θα ήταν στην Βουλή, Δεν θα ήταν στη ζωή, μάλλον. Δεν θα στη ζωή. Δεν ξέρω αν θα ήταν ο ίδιο. Πάντω, σίγουρα η προκάτοχή του επάξια δεν θα ήταν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Διάβασα με αυτό Θέλω να διαβάσω του Αδειάσει του, ο οποίο είναι ένα μπλόγγερ κτλ. Πάλι από το unfollow διαβάζω. Mm -hmm. του Ιουνίου ε, με τίτλο Εργοδότη πολέμα σου πίνουνε το αίμα mm -hmm. Με την παραμικρή υπόνοια ότι δεν τηρούνται οι εργασιακές σχέσεις όλοι είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν τους εργοδότες τους επιχειρηματίες τους επενδυτές Αντί να λέμε και ευχαριστώ στους ανθρώπους που έβαλαν τα λεφτά τους αντί οι υπάλληλοι να τους ευγνωμονούν αρχίζουν οι φωνέ και διαμαρτυρίε. Μην τυχόν και ο επενδυτή αργήσει έστω μερικούς μήνε να πληρώσει τους μισθούς, Αμέσω οι αχάριστοι ρεαζόμενοι ζητούν με αυτά και αγένεια τα λεφτά του. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται για ανθρώπου που δεν πονάνε την επιχείρηση. Δουλεύουν μόνο για το μισθό του και διαφορούν για τα κέρδη τη διοίκηση. Μοιάζεται άρα για κανεί από αυτού, αν το καινούριο γρήγορο και σπόρα αυτοκίνητο του εργοδότη του έχει βενζίνη ή αν όχι διότι τα λεφτά πήγαν στου μισθού του. Του ενδιαφέρει καθόλου αν για να πληρωθούν αυτοί μην χωρί νερό υπησίνα του αφεντικού. Διάφοροι νόμοι είναι φτιαγμένοι για να πολεμούν του επενδυτέ. Οκτάωρο σου λέει. Τι είπα να πει 8 οκτάωρο. Αν δηλαδή δεν έχει βγει η δουλειά, είναι τόσο κακό να κάτσει ο εργαζόμενο όσο χρειαστεί. Θα πάθει τίποτα αν δουλέψει 14 ή 16 ώρε. Αν ανησυχούσε για το καλό τη επιχείρηση, θα προσφερόταν μόνο του να δουλεύει παραπάνω. Κατώτατο μισθό. Εδώ μιλάμε για φασισμό. Με το ζόρι να εμποδίσει τον καινοτόμο επιχειρηματία. από το να ψάξει να βρει ποιο έχει μεγάλη ανάγκη. Και θα εργαζόταν και για ψίγουλα για να του τα προσφέρει. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, κάπου εκεί έξω, κάποιο εργαζόμενο τρώει τα λεφτά του εργοδότη του τεμπελιάζοντα. Αν τον βλέπετε, για το καλό τη αγορά, καταγγείλτε τον. Α δώσουμε ένα τέλο στην βάρβαρη εκμετάλλευση των επιχειρηματιών από του εργάτε. Καταπληκτικό. <laughs> Έτσι. Όχι, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Α πούμε, μα είπε ο άνθρωπο εκεί πέρα, δουλεύαν 16 56. <laughs> Τι πάει να πει. Α σκοτωθούν και κάποιοι εργαζόμενοι και τι έγινε. Το σκέφτονται το λάτσι, α πούμε. Να το σκεφτούμε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Γιατί κοιμάσαι, δεν ανάγκη. Γιατί κοιμούνται. Να συνεχίσουν <σχεδιά> να με σε το πάνω. Το κατάλαβα αυτό. <σχεδιά> Τέλο πάντων. Λοιπόν. πες το πάνω. Κοιτάω <σχεδιά> ότι και στα Πατήσιε έγινε ακριβώ το ίδιο πράγμα με συνεργασία ΜΑΤ Χρυσταυγητών. Και μάλιστα πρόσφατα. Νομίζω χθε προχθέ ε, ένα χρυσαυγήτη μοίραζε φασιστικό υλικό κάπου στην Αθήνα. Κάποια απαράδεκτοι αντιξουσιαστέ πήγαν να του. Του, το, την το, πέσανε, του την πέσανε. Και αυτό έβγαλε πιστόλη. Έβγαλε πιστόλη και πυροβόλησε στον αέρα για να γλιτώσει. Σήμερα στον αέρα. Αύριο. Αύριο, ναι. Πιο οριζόντια. Μια καταγγελία από τον blog Μπαλοθιά πάλι για συνεργασία με των χρυσαυγητών. Ε, αυτό είναι η είδηση. Όχι, το ίδιο, το ίδιο είναι τα λεπτά και αυτό. Πάντω, αυτά που διαβάζει δεν είναι, δεν είναι είδηση. Όχι, είναι η είδηση θα ήταν να μην συνεργάζονται τα μάτια με του Χρυσάβγητε. Οι δεκάδε μου φώναζαν ψόφο. <χω> Πάντα γλεκούλιδες γράφει ο Εύνας. <χω> Ναι. Τέλο πάντων, αυτό. Ε, ρίχνω τραγούδι. Κάνει λίγο την εκπομπή, έχουμε και τη συνέλευση. Ωραία. Και απλά θέλω να διαβάζω δύο αποσπάσματα Ένα αποσπάσμα από ένα ωραίο άρθρο του Μπογιόπουλου Που είπα πριν που να κάνουμε δωράκι, αριστερό δωράκι στους τραπεζίτες mm -hmm. Και ένα νέο κάλεσμα του Μίκ δωράκι για αντίσταση του ελληνικού λαού Ρίχνω το... Εντάξει λατό Βάζω, όπως σα είπα, την τελευταία ανακοίνωση του Μίξου με τίτλο «Ποια είναι η αληθινή πραγματικότητα». Αν και μου είναι πολύ δύσκολο, αναγκάζομαι να παρέμβω γιατί διαπιστώνω ότι δεν ακούστηκε από καμιά πλευρά, κάτι πολύ σοβαρό, σε σχέση με την απόρριψη της πρότασης Τσίπρα και της ανταπάτησης των Ευρωπαίων με ένα κείμενο, με νέα μέτρα, προσβουλευτικό και γι' αυτό απαράδει ενώ το ιδεολογικό στοιχείο που πάντα και κατά γνώμη μου είναι κυρίαρχος η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση που διαλελεί ότι είναι αριστερή. Ε, και αυτό γιατί σήμερα ζούμε μια νέα περίοδο αντικομινιστικής ιστερίας που με, με επικεφαλεί στο ΝΑΤΟ και τα σχέδιάκρι για τη μεταβολή τη Ουκρανία σε μια βάση στρατηγική σημασία με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο σε μια προσεχή επίθεση κατά τη Ρωσία του Πούτιν, δηλαδή του υπ. 1 εχθρό Θα μου πείτε ίσω τι σχέση έχει η σημερινή Ρωσία με τον κομμουνισμό. Η απάντηση είναι ότι ανεξάρτητα από τον πολιτισμό και το οικονομικό σύστημα τη σημερινής Ρωσία, οι δυτικέ δυνάμει φοβούνται στο βάθο ο ρωσικό λαό κρύβει μέσα του τα κυρίαρτα στοιχεία της κομμουνιστικής εποχής και ανάμεσα σε αυτά τον φόβο και τον επιθετικό Αμερικάνικο εμπεραλισμό που τον υποχρεώνει να, δια, να δαπανά ένα μεγάλο μέρος του κρατικού υπολογισμού για την άμυνά του μέχρι το πυρημικό πλωστάσιο που δημιουργήθηκε στη σοβιετική περίοδο και που οι σημερινοί κυβερνήτε, όχι μόνο του διατερούν άθικτο αλλά το βελτιώνουν ώστε να παραμείνει άξιο, αν όχι ισχυρότερο από την πυρηνική δύναμη των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Πριν λίγο καιρό, ο αιώνιο Κίσιγκερ είπε σε μια ομιλία του ότι μόνο με έναν πόλεμο στο Ιράν θα αναγκάσουμε του Ρώσου να βγουν από το καβούκι του για να το προστατεύσουν στρατιωτικά, γεγονό που θα μα βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε το νέο μα πυρηνικό όπλο και να του εξοντώσουμε. Σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή μια μεγάλη πολεμική σύραξη, λειτουργούν σήμερα τα υψηλά στρατιωτικά και πολιτικά επιτελεία των δυτικών. Και όλα τα υπόλοιπα θέματα, όπω αυτό τη οικονομία που μα ταλανίζει, και ειδικά μια μικρή οικονομία όπω είναι η δική μα, είναι για αυτού δευτερεύουσα σημασία. Άλλωστε, ο πρόεδρο Μπούς αποκάλυψε ανοιχτά του εχθρού στον ΗΠΑ που θα πρέπει να εξοντωθούν. Μετά τη Σερβία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, στον κατάλογο αναφέρονται για τα σειρά: η Συρία, η Βόρειο Κορέα, το Ιράν, η Κίνα και τέλο η Ρωσία. Σήμερα πραγματοποιείται η τη της Συρίας, άρα θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι το πρόγραμμα εξόντωσης του Μπούς δεν ήταν απλά λόγια, αφού σήμερα με τη Συρία επιβεβαιώνεται ότι εξέφραζε το σχέδιο των ΗΠΑ για κατάκτηση της διεθνούς ηγεμονίας. Αυτή τη στιγμή που γράφει αυτές τις σειρές, σίγουρα τα ανώτατα όργανα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι ασχημένα επάνω στους χάρτες, προτιμάζοντας σχολαστικά τα επόμενα βήματα. Αν η Ρωσία ήταν μια νέο καπιταλιστική χώρα όπω πιστεύουν μερικοί, τότε γιατί απειλούν ακόμα και με θάνατο όποιον Έλληνα πρωθυπουργό επιδιώκει ή οποιοδήποτε σχέση μαζί τη, ακόμα και μόνο οικονομική όπω έγινε και γίνεται με του αγω... αγω... αγωγούς των πετρελαίων. Φυσικά τα σχέδια εξόδουση ολόκληρων λαών όπως έγινε με τη Σερβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τώρα τη Συρία συνδέονται άμεσα με τι πολεμικέ βιομηχανίε των πλούσιων χωρών του ΝΑΤΟ και κυρίω τον ΙΠΑ. Συμβάλλοντα αποφασιστικά στη συσσόρευση κολοσσίων κερδών και την άνευ του επίπεδου ζωή των λαών του. Εκείνο όμω που με ανησυχεί περισσότερο είναι η εισβολή των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων συμμάχων του στην Ουκρανία, εδώ που λέγαμε πριν, γιατί με αυτήν επιδιώκεται να μεταφερθεί η πολεμική σύγκρουση στα σύνορα τη Ρωσία. Τι θα γίνει άρα για αν ο Ουκρανικό στρατό με την εκπαίδευση και τον οπλισμό των ΙΠΑ επιτεθεί στην Κρυμαία είτε ακόμα και στην ίδια τη Ρωσία με πρόσχημα την προσπάθεια των Ρωσόφιλων κατοίκων. Που μάχονται για την αυτονομία του και βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία. Μήπω η προπαγάνδα ότι στην ένοπλη άμυνα των Ρωσόφιλων κατοίκων συμμετέχουν και Ρώσοι στρατιώτε, δεν δείχνουν όλο ολοφάνερο ότι ψάχνουν να βρουν πρόσχημα για μια ενδεχόμενη επίθεση κατά τη ίδια Ρωσίας. Ρωσία. Η γνώμη μου είναι ότι οι Αμερικάνοι που επιδιώκουν την πλανητική κυριαρχία βιάζονται, ίσω γιατί βλέπουν ότι η Ρωσία και η να αναπτύσσουν με γρήγορου ρυθμού το του προστάσιο, οπότε αύριο μεθαύριο θα είναι αργά για τη ΣΥΠΑ και τον να ολοκληρώσουν τα σχέδιά του για την παγκόσμια κυριαρχία του. Νομίζω ότι μόνο έτσι, με την ανάλυση αυτή, εξηγείται η τόσο μεγάλη αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πράξη και πάνω απ' όλα σε κάθε πολιτική ιδεολογία που βάζει εμπόδια στα σχέδιά του. Όμω και, και σε κάθε κόμμα και σε κάθε λαό που τολμά να, τον να προβάλλει τον αντιμερικανισμό του. Και φυσικά πρώτα και κύρια στον κομμουνισμό και στην αριστερά. Η ο ελληνικό λαό πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ω εχθρό δεδομένου ότι έδειξε την αντίθεσή του στι δυνάμει του πολέμου. Και ιδιαίτερα σε όλε τι περιπτώσει που οι δυνάμει αυτέ προσπαθούσαν πολεμικά να εξοντώσουν έναν ολόκληρο λαό. Όταν οι Αμερικάνοι του χειροκροτούσαν, ο ελληνικό λαό φανέρωνε την αντίθεσή του με μαζικές συγκεντρώσει. Λέει λογικά για το Ιράκ και το Αφγανιστάν, που ούτε. Δεν ο μόνο Ευρωπαϊκό λαό που τότε για αυτό το πράγμα. Έδειχνε χωρί φόβο ότι είναι στο πλευρό των θυμάτων καταδικάζοντας τους δικά Δηλαδή του Αμερικάνου, του Άγγλου, του Γάλλου, του Γερμανού και κάθε Ευρωπαίο που έπαιρνε μέρο, η σφαγή παιδιών, γυναικών και γενικά ολόκληρων λαών που επέλεγαν εξοντώσουν. Αν θεωρούσουμε την ιδεολογία των επεθίων για την εξόδεια των λαών ω αντιδραστική δεξιά, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε ω έλλεινε που αντιστρατεύτηκαν και του καταδικάζουν ω προδευτικού αγωγικά αριστερού. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθο τη πρόκληση που εισπράττουν αυτά τα τσακάλια όταν ένα λαό, εθντόσε ο δικό μα, έχει επιτοπτήσει το φάρου να επιλέγει ω κυβέρνηση, ένα ακόμα που δηλώνει αριστερό. Και η προϊστορία του είναι κομμουνιστική. Στην περίπτωση αυτή, η πρόκληση είναι μεγάλη και ο κίνδυνο για μια ενδεχόμενη μνήμη σε του λαού Ευρώπη είναι αντεχιαστικό, ειδικά για τι ηγεσίε τη Ευρώπη, που αποτελούν την κυρίαρχη δύναμη μέσα σε όλου του θεσμού πολιτικού, οικονομικού και στρατιωτικού. Και φυσικά για την ηγεσία των ΗΠΑ, που με όρχοντο το δίνουν του αποφάσισαν να μα εξοντώσουν, και τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, Ευρώπη και η θα προσπαθήσουν αυτή, αυτή η εξόντωση να είναι τελειωτική. Όλα αυτά με είχαν κάνει να χαρακτηρίσω ότι έχω την κατάκτηση τη κυβερνητική εξουσία από ένα κόμμα τη αριστερά, χωρί προηγουμένω να, να έχει εξασφαλιστεί η υποστήριξη δυνάμεων και μέσων που θα μα προφυλάξουν από τη βέβαιη σαρωτική επίθεση των δυνάμεων εκείνων που δεν διστάζουν να εξοντώσουν ολόκληρου λαού. Στην περίπτωσή μα, επειδή είμαστε χώρα μέλο τη Ευρώπη, δεν θα χρησιμοποιήσουν το όπλο του πολέμου, αλλά τη μέθοδο τη οικονομική ασφυξία. Πάνω από το να κάνουν αυτή τη στιγμή. Με τι τελευταίε προτάσει των θεσμών στο πλαίσιο των μνημονίων. Με άλλα λόγια, αντί για το γρήγορο θάνατο με πόλεμο, επιλέγω τον αργό θάνατο με όπλο την οικονομία και την ολοκληρωτική κατεδάφιση των εθνικών μα το του εμπορίου, τη παραγωγή, τη υγεία, τη και φυσικά του πολιτισμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει πλέον να υιοθετήσουμε μια νέα πολιτική σε επίπεδο εθνικό, προκειμένου να σωθούμε από τη λέλαπα που έρχεται. Και προπαντό χωρί αυταπάτε. Για την πραγματική φύση όλων αυτών που πίσω από τα, καλά, από τα λόγια, τα καλά λόγια και τα χαμόγελά του και του ευγενεί τρόπου του κρατάνε το στυλέδο για να χτυπήσουν ανελέητα, μια και ανήκουν στη συνομοταξία των δυνάμεων του χάου που έχουν ήδη ξεκινήσει το δρόμο τη λεπτομερική καταστροφή του ανθρώπου όπω τον αν διαμόρφωσε η ζωή μέσα από του Και για να έρθουμε στα δικά μα, θεωρώ ότι εξελίξει αποδεικνύουν ότι ήταν σωστή θέση τη πίθα ότι δεν υπάρχει λύση μέσα από το σύστημα. Και ότι το σύστημα είναι τόσο δυνατό που μπορεί να σε μεταβάλλει σε όργανα των δικών του επιδιώξεων όπω γίνεται σήμερα κάτω από την απειλή τη οικονομική ασφυξία. Για να σωθεί λοιπόν ο λαό, μα χρειάζεται μια υπεύθυνη πολιτική με σαρλιακό στόχο την κατάκτηση τη εθνική μα Και το κυριότερο, η νέα δύναμη για να σωθεί ο λαό είναι ο ο λαό, εφόσον οι πρωτοπόρε κοινωνικέ και πολιτικέ δυνάμει τον διαφωτίσουν για να εντοπίσουν για τη βεβαιότητα τη νίκη που θα πρέπει να βασίζεται πρώτον. Στην του μέσα σε ένα νέο πατριωτικό ταξικό μέτωπο, όπω το ΕΑΜ. Δεύτερον, στην εκμετάλλευση του εθνικού μα πλούτου. Και τρίτον, σε νέε συμμαχίε με κάτι που θα μα αντιμετωπίσουν ισότιμα και όχι αχθρικά, όπω γίνεται από το 1921 με του άσπροντου φίλου μα που μα αντιμετωπίζουν σαν αποικία του και βρίσκονται πίσω από όλε τι μεγάλε εθνικέ μα καταστροφέ. Αυτό είναι ένα κομμάτι τη ανακοίνωση που εξηγεί εν μέρει τον τρόπο με το συμπεριφέρονται οι στην Ελλάδα από την ίδρυση. Του ελληνικού κράτου και για ποιο λόγο συμπεριφέρουν σε μια κυβέρνηση η οποία παρότι έχει κάνει από τη μέρα που εδώ και τέσσερι μήνε που έγινε η κυβέρνηση, όλα τα βήματα, ακόμη και σήμερα επιμένουν να θέλουν τη διακόμβησή τη με του δικού του λόγου. Θέλουν πολιτικά να διαλύσουν την πρώτη αριστερή, όπω δηλώνει τουλάχιστον, κυβέρνηση τη Ευρώπη, Μην τυχόν και ακολουθήσουν οι υπόλοιπε κυβερνήσει. Τελειώσαμε. Είχε πει για τον Πογιόπουλο, δεν είχε πει. Όχι, δεν διαβάζω τον Πογιόπουλο, θα έχει πιάσει και γλώσσα Γεια <laughs> <laughs> <μουράς> <μουράς> νομίζει, <συκλώσον> Όπως νομίζεις, όπως νομίζεις. Ε, Λοιπόν θα τα πούμε πάλι Δευτέρα έχει στα λόγια Ριζόνου Δευτέρα έχω τα λόγια Ριζόνου Ωραία αυτό το μόνο σιόγουρο τώρα. Mm. Από μένα θα τα πούμε την πέμπτη στην Μπαξ Γερμάνικα ε, Γεια σας Συνεχίζουμε εμείς Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Υπηρεύεται η και φυλάκισης παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή ασδίποτε διατυπώσεως, ή τη άνευ της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγγένρωσης, εγκλειστό χώρο ή εν Πάσα τη αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα της πόλεως,